Ερμηνευτικών σχόλειων του κεφαλαίου Ε, σελίδα 988, στήχη 1-14. Το κεφάλαιο τούτο περιγράφει την δόξαν του αρνίου του Ιησού, του θυσιαστέντος και αναστάντος και λαβώντος το βιβλίο το περιέχοντας Θείας Βουλάς, τον οποίον η πραγματοποίησις θα εξασφαλίσει την σωτηρία του κόσμου. Ιστο αρνείον τούτο έχουν επτά οφθαλμούς και επτά κέρατα ή την πληρότητα της Θείας και υπερφυσικής γνώσεως και δυνάμεως, μεταβιβάζεται και ανατίθεται η εκτέλεση του σωτηριόδου σχεδίου του Θεού.